Στοίχη 4.8. Ο Χριστός λήθος ακρογωνιαίος της Εκκλησίας. 4. Και να πλησιάζει τολονέν και περισσότερο προ προς τον Κύριον Αυτόν, ο οποίο είναι λήθος που έχει ζωήν και μεταδίδει ζωήν, και από του ανθρώπους έχει αποδοκιμαστεί, διότι τον εσταύρωσαν, ενώ ο οποίος του Θεού είναι εκλεκτός και τιμημένο. 5. Και να οικοδομήσετε και να κτίζεστε από αυτού κι εσεί σαν λήθη ζωντανοί, ώστε να είστε οίκος του Θεού πνευματικός, σύλλογος και γένος ιερέων Άγιων για να προσφέρετε διαμέσου του Ιησού Χριστού θυσίας πνευματικάς που με ευχαρίστηση τας δέχεται ο Θεός. 6. Προσέξτε να υποφεληθείτε των λίθων αυτών και να μη σας αποβεί ούτως εις καταδίκην, διότι περιέχεται στην Αγία Αναγραφήν ο εξή λόγο. Ιδού, θέτω εις λίθων ακρογωνιαίων, ο οποίο βαστάζει το όλον πνευματικό οικοδόμημα και σφίγγει σεν του δύο λαού, του Ιουδαίους και του Εθνικού, που δια τη πίστεω γίνονται ο ένα ή Λαός λαό του κυρίου. Και ο λήθο αυτό είναι διαλεκτό, πολύτιμο, και εκείνο που στηρίζει την πεποίθησή του επ' αυτού δεν θα εντροπιαστεί. 7. Δια λοιπόν οι οποίοι πιστεύετε, προορίζεται η τιμή που μεταδίδει ο λήθο ούτος. Δι' εκείνου όμω που απειθούν, εφαρμόζεται ο άλλος λόγος της γραφής που λέγει «Ο λήθος των οποίων δεν εθεώρησαν κατάλληλον για την οικοδομήν και τον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντε. αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, αγγωνάρι περίβλεπτον που βαστάζει το όλον οικοδόμημα, αλλά και ο λήθος επί του οποίου οι άπιστοι σκοντάπτουν και πέτρα που τους μπερδεύει και κρυμνίζονται». 8. Ούτε σκοντάπτουν στον λόγων του Ευαγγελίου επειδή απειθούν αυτόν. Ιστος κόντα μαδέ και των κρυμνισμών αυτών προρίστησαν από τον Θεό, ο οποίος προείδε την διαστραμμένη γνώμη των και τους τιμωρεί για την απειθιά των.